η πνευματική ζωή στη δημοκρατία της Βαϊμάρης Γερμανία 1919-1933 Μετάφραση Βασίλης το Μανάς. Πρώτη έκδοση στα ελληνικά Εκδόσεις Νισίδες 2010 Παράρτημα πρώτο Μια σύντομη πολιτική ιστορία Της δημοκρατίας της Βαϊμάρης Πέντε «Ο θάνατος του Στρέζεμαν έθεσε δραματικά το δίλημα του αστικού, πολιτικά άστεγου προτεσταντισμού. Ότι πολλοί ψηφοφόροι που φοβούνταν θανάσιμα τους κομμουνιστές, ήταν απρόθυμοι να συνταχθούν με τους σοσιαλιστές, αντιμετώπιζαν με δυσπιστία το καθολικό κέντρο, ήταν αποπροσανατολισμένοι από τον πόλεμο και τα επακολουθά του και συνολικά είχαν μείνει ανέγγιχτοι από τη γοργή ανάκαμψη της Γερμανίας» και το ανακτηθέν διεθνές κύρος της. Ο Στρέζεμαν είχε διδάξει σε αυτά τα εκατομμύρια ανθρώπους τις αρετές της συνεργασίας με τους σοσιαλδημοκράτες. Συνεργασία που, όπως είπε ειλικρινά, ήταν κάτι που είχε να κάνει όχι με την καρδιά, αλλά με τη λογική. Με το θάνατό του, η δεξιά του λαϊκού κόμματος επέβαλε εκ νέου την κυριαρχία της και συνεχίστηκε ο κατακαιρματισμός του συνασπισμού της, Βαϊμάρης, του ζωτικού πολιτικού της κέντρου. Αυτό δεν θα ήταν επικίνδυνο αν δεν συνέβαινε σε συνθήκες παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Αλλά συνέβη. Η ευαίσθητη γερμανική ευμάρεια είχε ήδη κλονιστεί στις αρχές του 1929, όταν η ανεργία ανήλθε στα 2 εκατομμύρια ανθρώπους και οι σπρακθέντες φόροι μειώθηκαν. Επίκεντρο της πολιτικής διαμάχη έγινε το επίδομα ανεργία, βάρη, και αυξανόμενο άχθος για την κυβέρνηση. Ήταν μια βασική αρχή που δεν τόλμησαν να θίξουν οι σοσιαλδημοκράτες και ένα παράπονο των βιομηχάνων και των κάθε είδους συντηρητικών που έτειναν να φορτώσουν στα επιδόματα αυτά όλα τα συσσωρευμένα δυνά της Γερμανίας. Έπειτα, πέρι τα τέλη Οκτωβρίου 1929, ήρθε η κατάρρευση του χρηματιστηρίου της Wall Street. Οι αντίλαλοί τη έγιναν αισθητοί παντού η μεγάλη ύφεση ήταν παγκόσμια. Αλλά ήταν πιο καταστροφική για το λιγότερο ευσταθές καθεστώς, δηλαδή για τη Γερμανία, που είχε ζήσει με την ξένη βοήθεια πολύ περισσότερο από όσο πολλοί Γερμανοί ήξεραν ή ήταν πρόθυμοι να παραδεχθούν. Με την αυξανόμενη τάση για προστατευτισμό παντού, οι γερμανικές εξαγωγές μειώθηκαν. Τα ξένα δάνεια προς τη Γερμανία δεν ανανεώθηκαν. Ω επ τα έσοδα από τους φόρους μειώθηκαν κι άλλο. Οι χρεοκοπίες πολλαπλασιάστηκαν και η ανεργία ανέβηκε ακαταμάχητα. Οι σοσιαλδημοκράτες ζήτησαν αύξηση των επιδομάτων ανεργίας. Το κεντρό και το λαϊκό κόμμα που τώρα εκπροσωπούσαν τους εργοδότες αρνήθηκαν να συμπορευτούν. Και στις 27 Μαρτίου 1930 η κυβέρνηση Μίλλαρ παρετήθηκε. Ο μεγάλος συνασπισμό πέθανε. Την επόμενη μέρα ο Χίντεμπουργκ ζήτησε από τον Χάινριχ Μπρίνινγκ να σχηματίσει κυβέρνηση προσωπικότητα. Ο Μπρίνινγκ, από το 1929 επικεφαλής της αντιπροσωπείας του κέντρου στο Reichstag, ένας ήπιο, συντηρητικός καθολικός, με φήμη ειδήμονος περί τα οικονομικά και χωρίς ρητορικό χάρισμα, υποσχέθηκε συνέχιση μιας συμφιλιωτικής διεθνού πολιτικής, ζήτησε ενεργό δράση στην οικονομική σφαίρα και αξίωσε σχεδόν εκφοβιστικά τη συνεργασία του Reichstag για να αντιμετωπίσει την κρίσιμη αυτή κατάσταση. Το πρόγραμμά του ήταν στα αγροτικά προϊόντα, υψηλότερη έμεση φόρη, μείωση των κρατικών δαπανών, αποπληθωριστικές πολιτικές που προορίζονταν να ικανοποιήσουν τους συντηρητικού και να τρομάξουν τους εργάτες. Εν τούτης, οι εθνικιστές δεν ικανοποιήθηκαν. Οι ναζί που κατέβηκαν στου δρόμου, αψηφώντα τι αστυνομικέ εντολές, άσκησαν πολιτική κολυσιεργία. Οι σοσιαλδημοκράτες και οι κομμουνιστές, φυσικά, εναντιώθηκαν στις προτάσεις του Μπρίνινγκ. Μέσα στην αυξανόμενη αθλειότητα, η τελική απομάκρυση των γαλλικών στρατευμάτων από το γερμανικό έδαφος στις 30 Ιουνίου 1930, πέρασε σχεδόν απαρατήρητη. Ιρωνικό σχόλιο στον εφήμερο χαρακτήρα των πολιτικών παθών. Όταν τα κόμματα δεν συμφώνησαν στο πρόγραμμα του Μπρινινγκ, ο καγκελάριο απειλήσε να προσφύγει στο άρθρο 48 του συντάγματος της Βαϊμάρης. Κατόπιν, στις 16 Ιουλίου, μετά από μια ήττα στο Reichstag, αντί να παρατηθεί προσέφυγε στο άρθρο 48. Η Γερμανία κυβερνιόταν τώρα με προεδρικά διατάγματα. Αντιμέτωπο με στεναρές διαμαρτυρίες, ο Μπρινινγκ διέλυσε το Reichstag και όρισε εκλογέ για τις 14 Σεπτεμβρίου 1930. Ich all mein Sehnen durfte ich so so <Σιουργή> <Σιουργή> Όλο το καλοκαίρι, οι υπεύθυνοι αστοί και σοσιαλιστέ πολιτικοί που ένιωθαν καθαρά τι πιέσει από του εξτρεμιστέ επιδίωξαν μια κάποια συνεννόηση. Μάταια. Η προεκλογική εκστρατεία έφτασε σε νέα βάθη δημαγωγίας και καθαρής βίας και στις 14 Σεπτεμβρίου είχε μεγάλη προσέλευση ψηφοφόρων. Ψήφισαν 35 εκατομμύρια άνθρωποι το 1930, ενώ πριν δύο χρόνια είχαν ψηφίσει μόνο 30 εκατομμύρια. Πολλοί από αυτούς τους νέους ψηφοφόρους ήταν η έως τότε απαθείς που τους οδήγησαν στην κάλπη η γενική δυσπραγία και τα μαχητικά κόμματα. Και οι νέοι, που είχαν στραφεί στα δεξιά στο πανεπιστήμιο και στους δρόμους, πριν οι μεγαλύτεροι τους στραφούν και αυτοί στην ίδια κατεύθυνση. Οι σοσιαλδημοκράτες κράτησαν γερά. Έχασαν μισό εκατομμύριο ψήφους και δέκα έδρες, αλλά εξακολουθούσαν να κατέχουν 132 έδρες. Το κέντρο έλαβε μισό εκατομμύριο ψήφου και αύξησε τις έδρες του από 78 σε 87. Τα άλλα κόμματα έχασαν καταστροφικά πολλές ψήφους και έδρες. Οι κομμουνιστές κέρδισαν πάνω από ένα εκατομμύριο ψήφους και 23 έδρες. Είχαν τώρα στο Reichstag 77 βουλευτές. Αλλά οι πραγματικοί νικητές ήταν οι Ναζί. Οι 800.000 ψήφοι που είχαν έγιναν τώρα σχεδόν 6,5 εκατομμύρια. Οι δώδεκα έδρες που είχαν έγιναν τώρα 107. Από τους εξτρεμιστές μόνο η άκρα δεξιά επωφελήθηκε από την κατάσταση στη Γερμανία της Βαϊμάρης. Ο Μπρίνινγκ συνέχισε να κυβερνά έως τις 30 Μαΐου 1932 ανάμεσα σε αυξανόμενη ανεργία, αυξανόμενη αθλειότητα, αυξανόμενη βία και ολοένα περισσότερα σημάδια ότι η δημοκρατία πέθαινε. Για πολλούς διανοούμενους, η 14η Σεπτεμβρίου 1930 σημάδεψε το θανάτο της. Όλο το 1931, ο Χίντερμπουργκ υπέγραφε το ένα μετά το άλλο έκτακτα διατάγματα, θέτοντας υποέλεγχο τις τιμές των τροφίμων, ρυθμίζοντας τις τραπεζικές πληρωμές, μειώνοντας τα επιδόματα ανεργίας. Οι ναζί δεν έκρυβαν τα μελλοντικά του σχέδια. Όταν τον Σεπτέμβριο του 1930... Τρεις υπολοχαγοί δικάστηκαν για προδοσία, είχαν επιδιώξει να στρατολογήσουν συναδέλφους τους στην αζιστική υπόθεση. Ο Χίτλερ κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης στο λαμπρό φω της άπλετης δημοσιότητας και προέβλεψε ότι αν το κίνημά του νικούσε θα εκδικούνταν για τα εγκλήματα του Νοεμβρίου και δήλωσε ότι μετά θα πέσουν πράγματι κεφάλια. Οι ναζί άρχισαν τι επιθέσει εναντίον των εβραϊκών ο ναζιστικός τύπος, καθοδηγούμενος επιδέξια από τον Γκέμπελς, κήρυτε τη δράση ενάντια σε αβασίλευτους δημοκράτες, εβραίους, κομμουνιστές, όλους εγκληματίες του Νοεμβρίου. Οι Ναζί διέκοψαν την προβολή της κινηματογραφικής ταινίας ουδέν νεότερον από το δυτικό μέτωπο του Ρεμάρκ. Οι απόπειρε να απαγορευτούν οι παρελάσει ήταν συνολικά μάταιες και τον Οκτώβριο του 1931, οι Ναζί επεξέτειναν την επιρροή του στη δεξιά σε μια συνάντηση στο Χάρτσμπουργκ, στην οποία παρευρέθησαν ηγετικά στελέχη των Ναζί, διομήχανοι όπω ο Τίσεν και ο Χούγγελμπεργκ, στρατιωτικοί όπω ο Ζέεχτ, χρηματιστηριακοί παράγοντε όπω ο Ζάχτ. Στη συνάντηση δημιουργήθηκε ένα εθνικό μέτωπο ενάντια στον πολσεβικισμό μια μοιραία και τη ακόμη μάλλον εύθραυστη συμμαχία ανάμεσα στην ισχύ του χρήματο την πολιτική πονηριά, την αποπλάνηση του όχλου και τις αριστοκρατικές γαρνιτούρες. Η απειλή ήταν πολύ σοβαρή και ανάγκασε τους σοσιαλδημοκράτες να υποστηρίξουν τον Χίντεμπουργκ στις προεδρικές εκλογές των αρχών του 1932. Για πρώτη φορά η ανεργία ξεπέρασε τα 6 εκατομμύρια ανθρώπους τον Ιανουάριο του 1932 και όλα φαίνονταν εφικτά. Αλλά το μέτωπο Χαρτσμπουργκ δεν ήταν ακόμη αρκετά στερεό για να ενωθεί γύρω από την υποψηφιότητα του Χίτλερ. Στις εκλογές της 13 η Μαρτίου, ο Χίντερμπουργκ έλαβε 18,5 εκατομμύρια ψήφους. Ο Χίτλερ σχεδόν 11,5 εκατομμύρια. Ο κομμουνιστής υποψήφιος Τέλμαν σχεδόν 5 εκατομμύρια. Και ο υποψήφιος των εθνικιστών Ντίστενμπεργκ 2,5 εκατομμύρια. Χρειάστηκε να γίνει δεύτερος γύρος. Και στις 10 Απριλίου 1932. Ο Χίντερμπουργκ επανεκλέχθηκε πρόεδρος της Δημοκρατίας με πάνω από 19 εκατομμύρια ψήφους. Ο Χίτλερ διατήρησε τη δεύτερη θέση με 13,5 εκατομμύρια ψήφους. Ο Τέλμαν ήταν τρίτος με λιγότερε από 4 εκατομμύρια ψήφους. Τρεις μέρες μετά, ο πρόεδρος διέλυσε τις δύο ναζιστικές παραστρατιωτικές οργανώσεις, τους φεοχήτωνες και τους μελανοχήτωνες, τα SA και τα SS, αλλά σε μια σειρά τοπικών εκλογών, οι Ναζί ενίσχυσαν τη δύναμή τους. Και στις 12 Μαΐου, ο στρατηγός Γκρένερ, ο υπουργός Άμυνα, ο υπεύθυνος για τις αντιναζιστικές κινήσεις της κυβέρνησης, απολύθηκε. Έπειτα, στις 30 Μαΐου, ο Χίντελμπουργκ απέλυσε την κυβέρνηση Μπρίνινγκ, αφού πίστηκε από τους φίλους του και από τον έμπιστο συμβουλό του, Κούρτ Σλάιχερ, ότι το κοινωνικό πρόγραμμα του μύριζε αγροτικό σοσιαλισμό. Τον διαδέχθηκε ο αυρό, πένθυμος, χειραγωγικό, αντιδραστικός κέντρος Φραντς Φον Πάπεν, που είχε και όψη νεκροθάφτη. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.